Kalimera, euh, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui dimanche le 4 novembre, la Grèce qui voyage avec vous, comme chaque premier dimanche du mois, y a-t-il un pilote de l'avion Au micro, c'est à vous l'agatou. Aujourd'hui, on aura une émission euh, avec euh, le propos du docteur euh, Georges Codogiorgis, qui va nous présenter sa passer sur la crise, l'Europe est ce qui a venir. Φίλε και φίλοι, καλημέρα. Η Ελλάδα ταξιδεύει και σήμερα Κυριακή 4 Νοεμβρίου, όπως κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα. Σήμερα η εκπομπή μας «Στραβός είναι ο φιλοξενεί η στραβαρμενίζουμε», σχόλια του ε, κυρίου Γιώργου Κοντογιώργη. Είναι μεγάλη μας χαρά. Και ε, θα μιλήσουμε για την κρίση, την Ευρώπη και την Ελπίδα. Στο μικρόφωνο μαζί σας Σταυρούλα ε, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με μουσική και αρκετά σχόλια. Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, όπου και αν μας ακούτε, ε, ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε έτσι ε, να κάνουμε αυτή την εκπομπή ε, με αυτό τον τίτλο «Στραβώσινο γυαλό, συστραβάρμενίζουμε» είναι γιατί νιώθουμε σήμερα μια τρικημία σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο στου κόλπους τη Ευρώπης. Ε, γνωρίζουμε όσοι είμαστε στο εξωτερικό ότι υπάρχει μία μάλλον αρνητική άποψη ε, για τους Έλληνες. Έχουν δημιουργηθεί κάποια στερεότυπα. Και γι' αυτό το λόγο θελήσαμε να σας δώσουμε και μια σύγχρονη ελληνική σκέψη. Ε, γιατί δεν υπάρχει ιδιαίτερα το βήμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κάτι τέτοιο. θα ε, παραδοσιακά μίντια. Φίλε και φίλοι αγαπημένοι που μας τιμάτε με την πρωινή σας ώρα της Κυριακής ε, Την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα κάνω μια συνέντευξη με τον κύριο Κοντογιώρη και τον ευχαριστούμε καταρχήν αυτόν θερμά ε, Οι συνέντεύξεις έχουν γίνει στα γαλλικά και στα ελληνικά οπότε αντιστοίχω θα γίνουν μεταφράσεις, θα έχουμε λίγο λιγότερη μουσική αυτή τη φορά ε, απλά πιστεύουμε ότι τόσο για τους γαλλόφωνους φίλους Όσο και για τους ελληνόφωνους Είναι σημαντική η σκέψη του κυρίου Κοντογιώργη Και θέλουμε να τη μοιραστούμε ε, Οι για έγιναν από την παραγωγή της εκπομπής Ελπίζουμε να καταφέραμε να αποδώσουμε το πνεύμα όσο το δυνατόν του κυρίου Κοντογιώργη ε, θα θέλαμε να σας, κάνουμε, να σας παρουσιάσουμε τον κύριο Κοτογιώργη, έτσι ένα μικρό βιογραφικό. Είναι δύσκολο γιατί οι τίτλοι και τα κείμενα θέλουν αρκετή ώρα για να παρουσιαστούν όλα. Πολύ γρήγορα όμως θα σας δώσουμε έτσι ένα στίγμα. Ο καθηγητής Γιώργος Κοτογιώργης χρημάτισε πριν του Παντιού Πανεπιστημίου. Πρόεδρο Διευθύνων Σύμβουλων τη ΣΕΡΤ για κάποιο καιρό, περιουσιακό υφυπουργό τύπου και ΜΜΕ, δοκτέραντε τά του Πανεπιστημίου του Παρισιού 2, υφυγητή τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, υπήρξε ειρητικό μέλο και Γενικό Γραμματέα τη Ελληνική Εταιρεία Πολιτική Επιστήμη, ιδρυτικό μέλο και μέλο του ΔΣ του European Political Science Network, μέλο του Ανατάτου Συμβουλίου και του Συμβουλίου Έρευνα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου τη Φλωρεντία. Τιτουλάριο της Έδρα Φραγκή του Ελευθερου, Ελευθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελών, εδώ του Ιολμπέ μας, Διευθυντής Ερευνών της Οσένε στη Γαλλία και πολλά. Και τα πολλά ακόμη το λέω και για τα κείμενα, γιατί ε, αν τυχόν έχεις από αυτούς τους ανθρώπους που... Με ρωτάνε ποιος είναι ο κύριος Κοντογιώργης. Ε, βάλτε απλά το όνομά του έχει blog στο ίντερνετ. Μπορείτε να το βρείτε εύκολα. Με πολύ υλικό για τη σκέψη του σε πολλά επίπεδα. Και γενικότερα υπάρχει υλικό στο ίντερνετ. Αρκετό δηλαδή μπορείτε να το ψάξετε και στη συνέχεια. Κύριε Κοντογιώργη, καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για την εμπλόγηση. σήμερα για να η κρίση στην Ευρώπη σχετίζεται με μια γενικότερη κρίση πολιτική και όχι οικονομική στο δυτικό κόσμο. Έχει πάρει ρήξη τη ισορροπίας ανάμεσα στην κοινωνία, το κράτο και τις αγορές. Οι αγορές κυριαρχούν σε πολιτικό επίπεδο και υπαγορεύουν το τι πρέπει να γίνει στην πολιτική τάξη, ενώ η κοινωνία στέκεται αδύναμη μπροστά σε αυτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα πολιτικό από προσανατολισμό των κρατών. Επιπρόσθετα σε αυτή την κρίση του δυτικού κόσμου, η Ευρώπη έχει περάσει από τη διάσταση της συνεργίας σε μια απόπειρα της Γερμανίας να ειδρεώσει την ηγεμονία τη στην Ευρώπη. Αυτά τα δύο πράγματα δημιουργούν στην κοινωνία την ανάγκη όχι να σκέφτεται να πιέσει την πολιτική τάξη, αλλά να ψάχνει την αλλαγή του συστήματος. Περνώντας από ένα σύστημα μη αντιπροσωπευτικό σε ένα σύστημα αντιπροσωπευτικό, το οποίο θα πρέπει να εσωματώνει την κοινωνία μέσα σε αυτό ως πολιτικό παράγοντα στι πολιτικέ αποφάσει. Αν τη η πίεση της κοινωνίας των πολιτών δεν έχει πια αποτέλεσμα. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε επάνω στο σύγχρονο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό, ούτε και δημοκρατία. Στο αντιπροσωπευτικό υπάρχει αυτός ο οποίος δίνει την εντολή, ο εντολέας και ο εντολοδόχος, αυτός που δέχεται να εκτελέσει αυτή την εντολή. Για να μπορέσει να επαναφέρει μια πολιτική ισορροπία, η κοινωνία πρέπει να απαιτήσει τη συμμετοχή τη στην πολιτική ζωή. Πρέπει να σκεφτούμε πάνω στις έννοιες όπως αντιπροσώπευση και δημοκρατία σήμερα και στη συνέχεια το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η αλλαγή στο πολιτικό σύστημα γιατί καμία πολιτική εξουσία δεν πρόκειται να παραδώσει τα προνόμια της από μόνη της. Αν τα πρώτα αυτά λόγια, γιατί μεταφράζουμε τα λόγια του κύριου Κοντογιώργη από τα γαλλικά στα ελληνικά, αν αυτά τα λόγια σας παραξενεύουν, εγώ θα σας προτείνω να δείτε κάποια από τα βιβλία του, ανεπιφύλακτα το προτείνω. Εγώ έχω εδώ ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι, που είναι και εύκολο, εύκολο να διαβαστεί σχετικά, περιέθνους και ελληνική συνέχεια ε, με έτσι μια... Μια προσέγγιση στο θέμα του οθνικού από τον κύριο Κοντογιώργη με βάση την, τη συνολική του σκέψη γιατί έχει, μια πολύ συγκεκριμένη, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα το οποίο ονομάζει κοσμοσύστημα και επιπλέον θα ήθελα να πω ότι το τελευταίο βιβλίο το οποίο ε, έβγαλε και κυκλοφορεί λέγεται Κομματοκρατία και δυναστικό κράτος μια ερμηνεία του ελληνικού αδιεξόδου επίση πολύ ενδιαφέρον για την κατάσταση στην Ελλάδα, το προτείνουμε. Αυτό για να μπορέσετε να έχετε μια συνολική άποψη για τι του. Καλό είναι να διαβάσετε και κάποια πράγματα για να μην μερικές φορές όταν απλά υπάρχουν φράσεις ξεκομμένες και δεν γνωρίζουμε παρεξηγούνται. Επίσης αυτό που εμένα μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον ε, όσα κατάφερα να διαβάσω έως τώρα είναι ένα άρθρο και γενικότερα η προσέγγιση που έχει κάνει και ο Σκοτογιώργης επάνω στο δημοτικό τραγούδι και τις ανθρωποκεντρικές αξίες που αυτό κουβαλάει ε, θα βρείτε σε όλα τα κείμενα διαβάστε, θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα για την σύγχρονη Ελλάδα την, τους νέους Έλληνες και την εξέλιξή τους ο Σκοτογιώργη, στραβώσαν ο γυαλός ή στραβαρμενίσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ο γυαλό ποτέ δεν στραβώνει. Έχει το πλεονέκτημα της οριζόντιας διάταξης, γιατί βασίζεται στις φυσικές λειτουργίες. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σήμερα ε, δεν γίνεται αντιληπτό ποιος είναι ο χαρακτήρας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος. Ένα πολιτικό σύστημα όμως το οποίο δεν είναι ομοσπονδία και δεν θα μπορέσει να γίνει ομοσπονδία. Ομοσπονδίε δημιουργούνταν τότε που τα κράτη δεν ήταν πολύ ισχυρά όπως το 19ο και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Σήμερα η Ευρώπη βασίζεται σε ένα προηγούμενο ιστορικό του ελληνικού κόσμου που είναι οι συμπολιτείες. Είναι συνάντηση κρατών και όχι δημιουργία ενός κελίφους πολιτιακού το οποίο θα υποβιβάζει σε ενδοπολιτιακές συνιστώσεις τα, τα κράτη. Επομένω, ως συμπολιτείε συμμετέχουν στα θεσμικά όργανα, τα κεντρικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με μία διαφορά εδώ, ότι απουσιάζουν οι κοινωνίες. Δηλαδή, το κεντρικό συμπολιτιακό σύστημα που είναι όλοι οι κεντρικοί θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση απαρτίζονται από τα κράτη. Απουσιάζει η Ευρώπη των περιφερειών αλλά κυρίω η Ευρώπη των λαών. Οι κοινωνίε είναι απούσες. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο η Ευρώπη λειτουργούσε ως πολιτικό σύστημα όσο η εσωτερική ισορροπία ε, διευκόλυνε αυτή την κατεύθυνση. Και λειτουργούσε και ο ενθυσιασμός της πρώτης περίοδου, αλλά να προσθέσουμε και οι ενοχές της Γερμανίας από τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις καταστροφές που προξένησε συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του ολοκληρωτικού φαινομένου που προηγήθηκε. Ε, μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε ε, κατά το συλλογικό τρόπο με συνέργειες ε, ε, επιχειρούσαν να βρουν συνολικές λύσεις ε, με ομοφωνία, άρα με συμβιβασμού. αυτό που έχει γίνει σήμερα λοιπόν είναι ότι η Γερμανία έχοντας αποένοχοποιηθεί και έχοντας αποκτήσει μια τρομακτική δύναμη σε σχέση με τις άλλε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρεί να ηγεμονεύσει αλλά πώς, θεσμοθετώντας τη λογική των αγορών, δηλαδή επιβάλλοντας ως σκοπό της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την, το σκοπό των αγορών. Γιατί αυτή κατέχει την οικονομική δύναμη για να μπορεί να υπαγορεύει και στους άλλους. Η Γερμανία λοιπόν για να μπορέσει, ε, μάλλον δεν θέλει να ηγεμονεύσει απλώς την Ευρώπη αλλά να αποκτήσει παγκόσμια δύναμη. Και επειδή μόνη τη δεν μπορεί να το πετύχει αυτό, επιχειρεί να ηγεμονεύσει στην Ευρώπη και μέσω της Ευρώπης διεθνώ. Άρα να φτιάξει εσωτερικούς θύλακες αδυναμίας μέσα στο ευρώ και έξω από το ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των οποίων θα μπορεί αυτή να υπαγορεύει τη μονοσήμαντη άποψη την οποία έχει για τα πράγματα, δηλαδή τη λογική των αγόρων. Και λοιπόν η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πώ την βλέπετε και, και εσωτερικά, αλλά και εξωταλικά και εντός Ελλάδας και πώς είναι οι άποψες, πώ πιστεύετε ότι και από την Ευρώπη πώς μας βλέπουμε. Η, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το πειραματόζωο το οποίο παρέλαβε η Γερμανία ε, και οι διεθνεί των αγορών προκειμένου να ε, θεσμοθετήσει ένα σκοπό πολιτικής που είπαμε προηγουμένως ότι είναι η, ε, το συμφέρον των αγορών και όχι των κοινωνιών. Ε, γι' αυτό και βλέπουμε ότι εξ αρχής ενώ ήταν πρόβλημα χρέους αυτό που αντιμετώπιζε η Ελλάδα έγινε πρόβλημα δανισμού και στο τέλος βεβαίως επειδή δεν αποσκοπούσε το περιεχόμενο του μνημονίου στην αντιμετώπιση του χρέους και του δανισμού αλλά στην κινεζοποίηση, δηλαδή στην εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας ώστε με αυτόν τον τρόπο να αποτελέσει το παράδειγμα και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ε, οδηγηθήκαμε και στο κούρεμα του χρέους κλπ. Αν θέλαμε να αντιμετωπίσουμε το χρέος δεν θα λέγαμε ότι το 2000 τόσο θα γίνει 120 και θα είναι βιώσιμο γιατί από 120 ξεκίνησε το 2009. Τι ήταν αυτό που επέβαλε την εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας και μάλιστα των στρωμάτων εκείνων που τροφοδοτούσαν το ελληνικό κράτος με φόρους και την απαξίωση της οικονομικής υποδομής. Ο σκοπός ήταν ακριβώς να δημιουργηθεί το άλλο μοντέλο που θα κυριαρχεί η λογική των αγορών και όχι το συμφέρον των κοινωνιών. Και η θέση της Ελλάδας σήμερα στην Ευρώπη ποια είναι. Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη είναι μια θέση προτεκτοράτου στην οποία λειτουργεί το σύστημα που λειτουργούσε στην Ινδία παραδείγματος χάρη όταν οι Άγγλοι είχαν επιβάλει την απεικιοκρατία δηλαδή αντί να έρθει ο υπάλληλος της Τρόικας να υπογράφει τις αποφάσεις τις υπαγορεύει και τις υπογράφουν οι λεγόμενοι πρωθυπουργοί, υπουργοί και λοιπά, και η Βουλή και επομένως εμφανίζεται η Ελλάδα να έχει πολιτικό προσωπικό δεν υπάρχει καμία είμαστε σε καθεστώς εξωτερικής κατοχής αλλά η οποία όμως επευλήθη επειδή υπάρχει μια σταθερά εσωτερικής πολιτικής κατοχής δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι θύμα της παγκοσμιοποίησης ή της δυτικής κρίσης αυτή η της δυτικη κρισης αυτη ήρθε για να εκθέσει την Ελλάδα που είχε ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της κρίσης η κρίση η ελληνική είναι βαθιά πολιτική επίσης, αλλά οφείλεται σε μια σταθερά ε, τις σχέσεις μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής που έχει μεταβάλει την πολιτική τάξη, αυτό το πολιτικό σύστημα δηλαδή που έχουμε, ε, να, σε, σε ένα δυνάστη επί της κοινωνίας. Ουσιαστικά Δεν υπάρχουν πια... δημόσιες πολιτικές στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολιτικές στοχευμένες σε επιμέρους συμφέροντα τα οποία στηρίζουν τους και διαμορφώνουν τους μηχανισμούς της εξουσίας και λυμμένονται το κράτος. Ουσιαστικά η Ελλάδα ήταν εύκολο να πέσει αυτό. Ή, ήταν έτοιμη, δεν ήταν εύκολο, ήταν έτοιμη. Διότι το κοδανισμός που η υπερχρέωση του κράτους δεν έγινε προκειμένου να γίνουν επενδύσεις. Αντιθέτως ε, έγινε επειδή δεν λειτουργούσε το κράτος και δεν λειτουργούσε και έως προς τη φοροδιαφυγή, ε, διότι τα κοινωνικά στρώματα διέφευγαν και ως προς τον τρόπο που θα υποδεχόταν την δημιουργική δυνατότητα του Έλληνα, δηλαδή να γίνουν επενδύσεις κλπ. Τον είχαν σύνδηρο με την ομοθεσία και την δημόσια διοίκηση στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Και βεβαίως ε, όλο, όλη η συναλλαγή που γινόταν μεταξύ των συγκατανευσυφάγων, όλων αυτών των τροκτικών που παίζουν το ρόλο μιας στενά εξαρτημένης και παρασυντικής αστικής τάξης με το πολιτικό προσωπικό και την το κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή λαηλατήθηκε από το 1974 και μετά στοιχειοθετώντας όχι μια φάση εκδημοκρατισμού αλλά μιας ολικής επαναφοράς στο καθεστώς της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα. Γιώργη, κάνετε αρκετή κρίτικη και, και καλά κάνετε και, κάνετε και προτάσεις αλλά ε, αν θέλαμε να δώσουμε μια θετική νότα τι προσδοκούμε για το μέλλον, ποιο θα ήταν ένα καλό σενάριο Κοιτάξτε, το μέλλον του κόσμου πρώτα γιατί εκεί εντάσσεται και η Ελλάδα το μέλλον του κόσμου θα είναι μετά από μια κοιλιά αν θέλετε, ε, όπου οι αγορές θα μπορέσουν να επιβάλλουν τα ειδικότερα συμφέροντά τους ε, θα έχουμε μία εξέλιξη η οποία ε, στο μέτρο που θα ε, επαναφέρει τις κοινωνίες στο πολιτικό προσκήνιο γιατί θα αντιδράσουν, δεν μπορεί να δέχεται κανείς την εξαθίωση στο άπειρο ε, θα έχουμε ένα μέλλον το οποίο θα είναι πολύ θετικό με την έννοια ότι ε, θα επανέλθει το αίτημα η πολιτική να πολιτεύεται για λογαριασμό της κοινωνίας γιατί το δίλημα δεν είναι ότι σήμερα δεν έχουμε πλούτο όταν συγκροτήθηκε παραδείγματος χάρη το κράτος πρόνοιας, τη δεκαετία του 1960 ο πλούτος ήταν πολύ λιγότερος από το σημερινό σήμερα λοιπόν δεν είναι η έλλειψη πλούτου που δημιουργεί την κατάργησή του αλλά η πολιτική αδυναμία των κοινωνιών να συνεχίσουν να επιβάλλουν αναδιαρθρώσεις δομών και ε, και μετακίνηση πλούτου προς την κατεύθυνσή τους. Τους τα πήραν όλα. Επομένως το μέλλον των κοινωνιών το βλέπω, του κόσμου το βλέπω θετικά. Ε, ανεξαρτήτως του ότι θα έχουμε πολέμους και συγκρούσεις. Το μέλλον της Ελλάδας με φοβίζει. Διότι η Ελλάδα σύρεται σε μια κατάσταση επέτη, σε μια κατάσταση την οποία δεν ελέγχει η ελληνική κοινωνία και που η ελληνική πολιτική τάξη, επειδή καλείται να λειτουργήσει σε ένα και να διαχειριστεί ένα λαϊλατικό σύστημα, δεν έχει σχέση με τα συμφέροντα αυτή τη χώρα με τα συμφέροντα αυτή τη κοινωνία. Την ενδιαφέρει ο χώρο και όχι η χώρα. Επομένω, δεν την ενδιαφέρει αν οι Έλληνε θα μεταναστεύσουν και θα μείνουν εδώ οι οικονομικοί μετανάστε, δεν την ενδιαφέρει αν υπάρχει ένωμη τάξη ή ανομία, ασφάλεια του πολίτη και ευημερία. Την ενδιαφέρει να είναι αυτή με τα προνόμια της εγκυβωτισμένη εκεί και ας διαπλέκεται και ας υπηρετεί τα συμφέροντα των ξένων. Επομένως, για να δω την προοπτική της χώρας με ελπίδα και όχι με τους όρους της συρρήκνωσης που συμβαίνει από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, ε, θα πρέπει να δω μια κοινωνία να ανακτά τη συλλογικότητά της και να μην αφήνει σε χλωρόκλαρη την πολιτική τάξη, να την εξαναγκάσει με κάθε τρόπο και αν δεν θελήσει με ειρηνικό τρόπο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αναπροσαρμοστεί και ως πολιτικό σύστημα αλλά και ως πολιτικές που ακολουθούν στην, στο συμφέρον της χώρας και της κοινωνίας Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αυτές οι υγιείς δυνάμεις στην ελληνική κοινωνία, γιατί υπάρχει και πολύ κριτική για το τι είναι πραγματικά η ελληνική κοινωνία πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ του καθενός από εμά που μπορεί να είναι διεφθαρμένος διαπλεκόμενος ή ότι, και του καθενός από εμά όταν θα λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητα. εάν οποιοδήποτε Έλληνας χρειάζεται να πάρει ένα πιστοποιητικό και τον, του ζητάνε λαδόσιμο ε, ε, ε, οφείλει να συμπεριφερθεί, θα συμπεριφερθεί με τους όρους του συστήματος εάν θέλει να διορίσει το παιδί του πάλι το ίδιο αλλά από την άλλη μεριά όμως Εάν αυτόν τον άνθρωπο τον καλέσουμε να ε, μιλήσει με μια δημοσκόπηση και να πει πώ πρέπει να γίνονται οι διορισμοί, να λειτουργήσει δηλαδή με το πνεύμα τη συλλογικότητα, τότε θα απαντήσει διαφορετικά. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα τι είναι η κοινωνία, αλλά σε ποιο πλαίσιο τη βάζουμε να λειτουργήσει. Κυρίε και κύριοι, αυτή η εκπομπή φτάνει στο τέλο τη. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μα. Η Ελλάδα ταξιδεύει στον τόπο και στον χρόνο και στο σήμερα, που δεν είναι πάντα εύκολο. Ευχόμαστε σε όλους σας και δε ιδιαίτερα τους ε, φίλους μας και αγαπημένους στην Ελλάδα πολύ καλή δύναμη ε, να είστε καλά, η Ελλάδα ταξιδεύει, θα είναι πάλι μαζί σας την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου στις 11 η ώρα το πρωί. Να είστε καλά.